Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στον RTFM στους 90,6 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή από τη μία στις 2.30, 2 και μισή εκπομπή Α, Δημήτρης Καζάκης Γεωργία Μπάστα. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Καθώς ήρθα και όλας είδα και τα Χριστουγεννιάτικα εδώ στο σταθμό έχουν ανοίξει τα κουτιά. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε σε Δημήτρη, εντάξει, σε βλέπω σήμερα ότι κάπω παίζει σήμερα, όχι και πολύ σε δυνατού τόνου, σε, σε, σε χαμηλωμένου τόνου σε βλέπω. Αλλά ναι. Ποιος είναι Το Άγιο Το ίδιο. Ιε... Πάτρα, πάτρα, πολύ ο Χρυσόφσκα. Καλά, δε. Λοιπόν. Άρα, χρόνια πολλά στην πάτρα, γιατί μα ακούει και η πάτρα. Ελπίζω. <laughs> έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στου Ανδρέου και στην Ανδριάννα, έτσι. Λοιπόν. Ε, να πούμε ότι άρα είναι ευκαιρία να κάνετε δώρο στον Ανδρέα, στην Ανδριάνα η μάνα κάνουμε εμείς δώρο η εκπομπή ε, έως τις 2 σήμερα το μεσημέρι που ήταν να λάβετε μέρος στην κλήρωση για τις πέντε διπλές προσκλήσεις ε, για το θέατρο Α ο εχθρό του λαού Στέφανος Λινέος 5, οι τυχεροί, 5 διπλές προσκλήσεις λοιπόν ε, γράφετε ΕΠΑΜ αφήνετε κενό τη λέξη παράσταση, το όνομά σας και η αποστολή στο 54344 έως τις 2 έχετε δικαίωμα προκειμένου συμμετοχής για να λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει μετά τις 2 Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο γνωστό email εκπομπή αεπακίτζημείλ.com ή SMS στο 54344 επαμ κενό και το μήνυμα σα. Έχει δίκιο βέβαια ο Δημήτρη Πουλή ποιο γιορτάζει σήμερα, γιατί γιορτάσαμε όλη την Τρίτη το πρωί. Οπότε κατανοητό δεν μα μένει μυαλό <laughs> για, για άλλη γιορτή. Πόσα λοιπόν, το θέμα, το θέμα είναι. Ο... Ξέρει τι έχει γίνει. Έχουν ξεχάσει τα γλέδια τη Τρίτη, διότι άρχισε να συνειδητοποιεί ο κόσμο την κοροϊδία. Άρχισε να βλέπει ότι καταρχά έχει ξεκαθαρίσει το ΔΝΤ ότι τουλάχιστον ό,τι το αφορά δεν πρόκειται να δώσει τα χρήματα εάν δεν πετύχει επαναγορά. Έτσι, του χρέου το, ε, το δεύτερο βλέπουμε το πάγωμα των 10 ετών που μα προσφέρουν τον τόκο είναι έντοκο ε, πώ θα ήταν δηλαδή όχι Είς, μου, επειδή πανηγύρι, την Τρίτη μα είπε ο κ. Σαμαράζο κ. Βενιζέρο κ. Κουβέλη Σωθήκαμε, ήρθαν τα λεπτά μια καινούργια μέρα ε, Το αστείο ήταν ότι ε, με, βγήκε η, το δεύτερο σχέδιο τη Τρόικα τη τελική θα Τότε. είναι το, το τελικό θα είναι όσον ναι αλλά έχει ενδιαφέρον οι προβλέψεις, οι προβλέψεις ειδικά για την καταβολή τόκων που θα είναι 10 περίπου δισεκατομμύρια 10 με δισεκατομμύρια του χρόνου το 2014 και από το 2015 θα αρχίσουν να καλπάζουν από 12 πάνω στα 14 πάνω στα 16 και το κατεξής και παρά το όσο καλπάζουν οι τόκοι εμείς υποτίθεται ότι θα πετύχουμε πρωτογενέ πλεόνασματα 4,5% το 2016 τώρα το πώς θα πετύχουμε και πόσοι θα πεθάνουν για να το πετύχουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το δείξει η ζωή. Ε, το, το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι προβλέπουν καταπληκτική άνοδο που θα φτάσει το 200 περίπου τα 100 του ΑΕΠ, αλλά μετά λέει με ξαφνικό τρόπο που δεν μας εξηγεί πόσο θα έχουμε θετικά πρόσημα στην ανάπτυξη που θα φτάσει μέχρι το 6 ανάπτυξη το χρόνο, όταν την τελευταία φορά που έπιασε 6 τα 17-80 αν θυμάμαι καλά mm -hmm. η ελληνική οικονομία ε, και θα πηγαίνει βεβαίως και έτσι θα μειώνεται το πως το χρέος, και σε απόλυτα νούμερα το πως θα μειώνεται βέβαια με λόγω του πρωτογένους φαίνεται πλεονάσματος όλα αυτά είναι ωραία στα χαρτιά που για μια ακόμη φορά είναι μια άσκηση αριθμών χωρίς κανένα νόημα αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι ότι η χώρα τελείει υπό επίσημη κατοχή, το λέει η έκθεση μέσα, γιατί τα πάντα έχουν περάσει πλέον στα χέρια των Επιτρόπων ναι. εξ αισπαιρίας, οι οποίοι βεβαίως ανοιχτά δημόσια και, αν, και πλέον το, τοποθετούν, όπως για παράδειγμα χθες η τοποθέτηση για το σχέδιο Μπαρόζο, για την ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης. Σήμερα βγήκε ο Ντράγκη και δήλωσε, λέει, είναι, είναι πια ώρα τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνης να... Α, α, να παραδώσουν την εθνική τους κυριαρχία για να σωθεί η Ευρώπη. Να σωθεί το ευρώ και, τη Ευρώπη. και η Ευρώπη. Το το ευρώ, ναι, και η Ευρώπη, και η Ευρώπη. Ο Ολλανδό, μέχρι και ο Ολλανδό Πρωθυπουργό, τρόμαξε mm -hmm. και πρότεινε ότι στην, mm -hmm. στην αλλαγή τη συνθήκες που προβλέπεται μέχρι το 2015 θα έχουμε άλλε συνθήκε mm -hmm. για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Στην αλλαγή των συνθήκων να περιλαμβάνεται και η εθελοντική έξοδο ενό κράτου χωρί απαραίτητα να φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, Ιδ ναι. στριμώχνεται και λέει τώρα εγώ δεν μπορώ να αντέξω το ευρώ να μπορώ να φύγω αλλά χωρίς να χρειάζεται να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο έβγαλε μια εκπληκτική ομολογό ορόσημο απόφαση ενάντια στη δημοσιοποίηση των στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τράπεζα που ζητούσε η Bloomberg ναι οποιοδήποτε εθνικό δικαστήριο θα δικαίωνε το αίτημα των συγκεκριμένων ε, των εναγόντων διότι πολύ απλά εμπίπτει στο τομέα του λεγόμενου δημόσιου συμφέροντος δημόσιου συμφέρον ε, όπως ήθιστε να προσδιορίζετε αφορά ε, το γενικό καλό της κοινωνίας με την έννοια των, των ελληνικών συμφερικών ευημερίας της κοινωνίας άρα και τη δυνατότητα να πληροφορείται ο ο πολίτης αυτό που, του, που τον αφορά άμεσα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην αιτιολογική του έκθεση γιατί απέρριψε το αίτημα της δημοσιοποίησης για να ξέρουν για κρατές γιατί μιλάμε το 2010 προσέφυγε εναντίον του, του Ευρωπαϊκού του Κέντρου του της, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η εταιρεία Bloomberg γιατί δεν δημοσιοποιούσε τα στοιχεία που αφορούσαν την απόκρυψη χρέους που έγινε από, την, από τις ελληνικές κυβερνήσεις μέσω των swap. και τι επίπτωση αυτό το πράγμα είχε στο ΣΟΖΥΓΙΟ αφενός και δεύτερον στη διαμόρφωση του χρέους. Ε, ε, η συγκεκριμένη εταιρεία ετήθηκε δύο συγκεκριμένα έγγραφα από την ε, Ευρωπαϊκή Έντρική η μία από αυτέ ήταν η καραμπινάτη περίπτωση χειραγώγησης αγορών όπως ήταν η τίτλο ΕΠΕ, μια ε, σκιώδης ε, εταιρεία φάντασμα που χρησιμοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου η εθνική τράπεζα να κάνει απόκρυψη χρέους. Λοιπόν, τα ζήτησε ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο κύριος Τρισέ δήλωσε ότι αν τα παρουσιάσουμε αυτό θα, αναταρα... θα υπάρξει ένα ταραχή στην αγορά και αυτό δεν σε φέρει κανένα. Ναι. Και ε, το, το προσέφθηκε στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η Bloomberg. Mm. Χθε βγήκε η απόφαση. Βγήκε η απόφαση. Ναι. Τη διάβασα, έχει ενδιαφέρον κάποιο να τη διαβάσει ολόκληρη διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πέρα από το γεγονός ότι καταπατάει κάθε έννοια καλής τραπεζικής πρακτικής που, ειδικά κεντρική τράπεζα που οφείλει να παρέχει στοιχεία για τη διαμόρφωση εικόνα από του επενδυτέ ή το γενικό κοινό για τη λειτουργία τη αγορά και την αντιμετώπιση τη χειραγωγή, αυτό το πράγμα υπάρχει σε διεθνεί επίπεδο σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι εάν τα... α... υιοθετεί τη λογική του δημοσίου συμφέροντο, όπω το προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Διεθνική Τράπεζα όπου λέει ξεκάθαρα ότι ό,τι δεν είναι καλό για την αγορά δεν είναι καλό για το δημόσιο συμφέρον. Και έτσι πλέον το δημόσιο συμφέρον δεν εδράζεται στην ευημερία και το καλό σε έχει του α, πολίτη mm -hmm. αλλά στο καλό σε έχει των αγορών και δι αυτών που πριτανεύουν στι αγορές. Οτιδήποτε δηλαδή προκαλεί αναταραχή στι αγορέ δεν συνάδει με το δημόσιο συμφέρον και άρα καλά κάνουν και το αποκρίπτω. Μημιώδηση η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δείχνει για μια ακόμη φορά σε τι τον έχουμε πέσει και πως η πλήρης ανομία καθεστώ πλήρους αδιαφάνειας και ανομία έχει κυριαρχήσει ακόμη για τα πιο στοιχειώδη ζητήματα έτσι πως καλύπτονται αυτοί που χειραγωγούν που παίζουν παιχνίδια μέσα στι αγορέ κτλ. μέσα από του λεγόμενου ευρωπαϊκού θεσμού δεν μπορεί να βρει το τίποτα. Λοιπόν. Το ενδιαφέρον είναι για να καταλάβουμε σε τι ομοσπονδία μας οδηγούν και μας οδηγούν χωρίς βεβαίω να οτισούν κανέναν. Δεν έχει μπει το θέμα σε, σε κανέναν όσο είδους σε καμία χώρα της, Ευρω... της Ευρωζώνης, ούτε βεβαίω στον ελληνικό λαό που θα είναι το πρώτο θύμα της ομοσπονδίας, της ομοσπονδιοποίησης, ευρωπαϊκής Ομοσπονδιοποίηση που θα χάσει την εθνική του κυριαρχία στο σύνολό του. Θα καταληθεί η εθνική κυριαρχία, διότι η ομοσπονδία με εθνική κυριαρχία δεν νοείται. Νομίζω ότι πλέον, Δημήτρη, αυτό που εσύ έχει θέσει εδώ και πολύ και εδώ από την αρχή, το θέμα της εθνικής κυριαρχίας τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, συζητάται πλέον ευρέω. Δηλαδή, πρόσεξε, ξυπνήσανε αργά για άλλου λόγου ο καθένα, αλλά αν θα κάνει ένα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα, που μέχρι πριν από ένα μήνα. Αν, μέχρι να πω ένα μήνα όχι, έτσι. Λοιπόν αν το έλεγε αυτό θα πέφτανε Θα πες Λοιπόν τώρα το συζητάμε πλέον Εβραίος Ναι Διότι ε, είναι, δεν μπορείς να το παραβλέψεις Θα γίνει βίωμα ξεκινώντας το Αυτό που ψηφίσαμε το πολυνομοσχέδιο Και όπως είπες με τις επιτροπές και του επιτρόπου που θα έρθουν εδώ Ξεκινάει ήδη Μετά τα Χριστούγεννα θα Ξεκινήσει ήδη θα το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας Κάθε ναι. μήνα Άρα, τέλος, εθνική κυριαρχία. Τέλος. Και βεβαίως... Είναι τα τελευταία ελεύθερα Χριστούγεννα. Μην νομίζετε ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια ευημερούσα επαρχία των Ευρωπαίων, όπως μας έλεγε ο, ο Παπαλιγούρας, δεκαετία του 60, το 61 συγκεκριμένα, όταν πρωτοσυνδεθήκαμε με, το... με την ΕΟΚ, τότε Υπουργός Συντονισμού, αν θυμάμαι καλά της κυβέρνησης ερε, ο κ. Παπαλιγούρα, ξέρετε ποιο ήταν αυτό για του νεότερου, είχε κάτι αυτιά τεράστια. Ήταν αυτό το, χαρι... το χαριτωμένο στοιχείο του σε όλε τις ηλιογραφίες εποχή με κάτι αυτιά τεράστια, τα οποία λειτουργούσαν ω αντένε ραδιοφώνου. Και εμά θα του λέγανε έτσι για περί. περί... Ε... Mm -hmm. Σα παρακαλώ κύριε Παπαλιγούρα, όταν μιλάτε με κούνα τα αυτιά σα, παρα... yeah. δημιουργείται παράστα στο σύστημα αναμετάδοση. Mm -hmm. Αυτό ο κύριο λοιπόν μα έλεγε ότι γιατί να μην η Ελλάδα από την τότε ΕΟΚ τι μας ενδιαφέρει αν οι επιχειρήσεις είναι γερμανικές, αμερικανικές ή οτιδήποτε ή, συγγνώμη, γερμανικές yeah, ή ευρωπαϊκές yeah, yeah. Ε, μας ενδιαφέρει όσο ενδιαφέρει τον βιωτό εάν είναι οι επιχειρηση του ε, εκβιοτίας ή εκλακεδαιμονίας yeah. έτσι ακριβώς το έλεγε ένα αυτεμπορική 1η Γενάρη 1961 yeah. για όσους διεθνιστέ σήμερα ε, εξεβονίμων πιστεύουν ότι είναι προοδευτική η κατεύθυνση αυτή το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως ο κύριος Μπαρόζο θα τα αναλύσουμε τις επόμενες μέρες το τι είπε ήταν απίστευτα πράγματα Απίστευτα πράγματα αυτά που είπε. Ο κ. Μπαρόζο συνεχίζει. Ξαναχτύπησε σε εισαγωγικά. Τα είχε πει πριν από λίγο Ενώ, καιρό. Τα είχε φέρει εδώ. Έτσι. Είναι η σταθερική. Αυτό θέλω να πω ότι συνεχίζει. Μέσα σε αυτήν την ομοσπονδιοποίηση. Αυτή η ομοσπονδιοποίηση βεβαίω πλέον έχει αποκτήσει και έναν υπερατλαντικό χαρακτήρα με την έννοια ότι θα συνδεθεί στενά και με τους Αμερικανού. Με τη λεγόμενη ζώνη ελεύθερου εμπορίου Βόρειας Αμερική που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και φυσικά του Μεξικό κατά κύριο λόγο βέβαια από τις Ηνωμένες και προς το συμφέρον των Ηνωμένων λοιπόν εκεί πάμε εσεί όμως ε, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά γιατί δεν μας ενδιαφέρουν ε, αν πιστεύετε ότι στο Κόσοβο είναι άσχημα περιμένετε κανένα χρονάκι ακόμη να δείτε πως θα είναι στην Ελλάδα τι χρόνος Πολύ πιο Λέω, Δημήτρη, εγώ είμαι πάντα μετριοπαθή. Κατάλαβε, ναι, ναι, ναι. Είσαι ναι, μετριοπαθή, ναι, αλλά εγώ δεν θα σε... <χει> δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, πολύ ναι, πιο σύντομα. Να σα, ναι. σα να σας δω, να, να δω πόσου Έλληνες στα μεταναστεύουν στην Αλβανία του Μπερίσα και στο Κόσοβο του Ουτσεκά και των συμμοριών που διέπουν και μετά να κουβεντιάσουμε. Διότι το να μεταναστεύσουν πουθενά αλλού είναι μάλλον δύσκολο, καθότι από 320.000 που μετανάστευσαν τον περισμένο χρόνο. Υκάζεται ή μάλλον υπάρχει μια εκτίμηση ότι περίπου η μιση επιστρέφουν πίσω γιατί δεν βρήκαν ποτέ να, Πού να... τίποτα, ούτε ένα σκουμό, ένα σκουκαλίδο τουαλέτες δεν βρήκαν Εδώ κλείνει μια μετά την άλλη, πάει και ο φωκάς Βεβαίως, έτσι, είμαστε ναι. λίωσοι για αυτή Μα Είναι μια φοβερή εκμετάλλευση της συγκυρίας mm -hmm. φοβερή yeah. εκμετάλλευση της συγκυρία. Yeah. γιατί μην τελειάθουμε τώρα το ότι είναι μια επιχείρηση, δεν σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας φαίνεται. Όχι, βέβαια. Όχι, αυτή είναι μια χαρά. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιώ και το άθρο 99. Είναι μια διέξοδο. Θα συμβολέψει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Το άθρο 99 είναι μια διέξοδο. Ο επιχειρηματίας το απειρόβλητο ναι. και η επιχείρηση okay. βεβαίω να φορτώνεται όλα τα χρήματα. Σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους, για τους προμηθευτές κλπ. Αντί λοιπόν, λοιπόν η κυβέρνηση να θέλει να αλλάξει τον νόμο Κατσέλη για τους δανειολήπτες. Γιατί εκεί πάει, αυτό πάει να κάνει Το Α, Ας κοιτάξει αυτό το, το έκτρωμα. Από ό,τι φαίνεται ε, η, η απόφαση του Γιουργού πρέπει να φοβερό πάτημα στους τραπεζίτες να πετούν ε, ε, πράγματα τα οποία ακόμη και ο Στουρνάρας με, πρώτη στα, με την πρώτη, με, από πρώτη μάτια, με πρώτη κίνηση mm -hmm. ας πούμε mm -hmm. δεν γυνέχει εύκολο να τα δεχτεί υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος και το θα mm -hmm. Λοιπόν ο Στουρνάρας Είχε χθε την πρώτη του κόντρα με του δημοσιογράφου, η οποία δεν, δεν την είδαμε στα κανάλια. Τι λέω κόντρα. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν χθε, όχι γιατί κάνανε κάποια, κάτι ιδιαίτερο, επιμένανε πάρα πολύ σε αυτό που γνωρίζανε το, το Διεθνέ Δομεσματικό Ταμείο. Ε, τι θα γίνει με την επαναγορά των ομολόγων, με την επαναγορά του χρέου. Ναι. Αφού θέλει, εάν δεν πετύχει, δεν θα δώσει το δούνο του. Πώ θα, το mm -hmm. δηλαδή, ναι. θα το αντιμετωπίσει εσύ αυτό. Δηλαδή στι 13 Δεκεμβρίου, δεν λέμε και σε ένα χρόνο, πώ θα το, ε, λέει ε, βασιζόμαστε στον ε, πατριωτισμό των τραπεζών εδώ ναι, γελάς ε, λες είναι το πιο σύντομα ανέκοτο που έχει υποθεί ποτέ του λέγανε λοιπόν τον πιέζαν οι δημοσιογράφοι Μα, γι' αυτό νάς, πω, μια κόντρα εκεί ε, ναι. Ναι, απλά θέλω να σου πω υπήξε λοιπόν μια κόντρα ότι παίζε φίλο φίλε ότι δεν είναι και τόσο πατριώτε οι, οι τράπεζες τι στο καλό θα κάνεις και είπε υπάρχει plan B το πλαν B του δεν το ανέλησε αλλά είπε ότι υπάρχει plan B και ναι. αυτό τρέμω εγώ, το plan B. Βεβαίω ε, να, να ξέρουμε κάτι, ότι και με το plan A Καλά θα, για... θα πάθουμε ναι. ό,τι θα πάθουμε με το plan B. B. Αυτό να είμαστε σίγουροι. Ένα <laughs> είναι το πλάνο, απλά χωρίζεται σε δύο τέτοιοι για να λέμε τόσου δημοσιογράφου. Η επαναγορά θα γίνει, είναι βέβαιο, που θα γίνει από το κοινό κεφάλαιο των τραπέζων, των, που, έχουν, που υπάρχει στην τράπεζα τη Ελλάδα mm -hmm. και από αυτή τη στιγμή, το Σεπτέμβριο μάλλον με τα τελευταία σωλογικά στοιχεία, τα πέσεις επελάβανας υπολογίζεται 13,6 δισεκατομμύρια από τα οποία θα δαπανηθούν τα 3 κομμα. είναι εντυπωσιακό είναι παρεμπιπτόντως έτσι ναι. είναι εντυπωσιακό το παραμύθι που σερβίρετε, που βγήκε ο Σταϊκούρας στο να μην τον μπλακώσεις της φαλιάς και αυτόν που, που, που λέει ότι θα ξεπληρώσουμε θα ξεπληρώσουμε εμείς τις μας που είναι 9 δισεκατομμύρια ένα λέει θα δώσουμε 24 και θα πάρουμε άλλα 10, άλλα 10 και θα ξεπληρώσουμε τις πρώτες μας mm. Πόσο απαταιώνα πρέπει να είναι. Φύση και θέση κάποιο. Όταν ξέρει ότι είναι ανοιχτά. Ότι μόνο από τα, από τα έντοκα γραμμάτια που έχουμε. Ναι. Μέσα στο 12 πρέπει να καταβληθούν περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια από τα έντοκα γραμμάτια. Έχουμε άλλα 13 δισεκατομμύρια λήξη πρόθεσμα που τρέχουν από πίσω. Και φυσικά έχουμε και αντίστοιχου στόχου τη τάξη του 6 δισεκατομμύρια. Πού θα βρεθούν αυτά. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι τα 10 δισεκατομμύρια θα πάνε εκεί. Καταλαβαίνουμε γιατί δεν πρέπει να του πιστεύουμε. Είναι δυνατόν να τους πιστεύεις ότι τα δέκα της θα τα δώσεις, θα τα δώσεις ελιξεις πρόθυμος να το τελείως. εδώ έχουν βγει και διαγράμματα, πώς θα μεταφράζουν. Ναι, ναι, ναι, το Ναι, ιδέα. Ναι, ναι σε, αυτατά σε αυτατά Τα πούε, πάου, πίξανε. Με τις ωραίες τις πίτες. τις δεν πρόκειται, εκεί να πόσο... δηλαδή, δεν πρόκειται να φτάσει ούτε για Δηλαδή είναι πράγματα αυτά και ακούμε, oh, ακούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ οι οποία σου λέει, κάτσε βρε παιδί μου, μην μιλά και πολύ, αντι... κάτι θα πάρουμε, να το το είπε, διότι μέχρι χθε λέγανε τίποτα και θα περάσει λίγο καιρό και θα έρθουν και θα και θα. Και κάτι δεν, δεν υπάρχει άλλο νόημα, άλλο Μα... λόγο. Είναι σαν αυτό τώρα λέει συναντιέται σήμερα στον Άζμο με Βενιζέλο Κουβέλ για το φορολογικό. Μα το φορολογικό το έχει εγκρίνει ήδη η Τρόικα. Βέβαια, ε, τε, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Συναντιόμαστε από με τι. Ε, Ξέρετε το. Στον... Για ένα να καφή... ανάγουν τα φράστα δημοσιογράφων. Επάλληλοι ε, ναι, και... με έχει ο κύριος Κουβέλης με τα παιδιά. Και... Είχε πριν με το επίδομα γάμου. θυμάσαι στο πολυμοσχέδιο έχει... το πρόβλημα του ήταν το επίδομα γάμου. Ναι. Τώρα έχει το πρόβλημά του είναι... Αυτή. Το χρονολογείο του. Ναι, με Τώρα το... Ωραία παιδιά. Όχι ναι, παιδιά μου, αλλά ναι. Θα προτείνει ναι. και ο κύριος Βενιζέλος. Κάτι θα προτείνει. Κάτι θα προτείνει. Τώρα ναι. και θα, ναι. θα, θα, θα, την, θα την πατήσουμε όλοι μαζί. Ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι με τη μελά στην έκθεση που κυκλοφόρεσε αυτά έχουν εκκλείσει. Τίποτα δεν είναι θέμα. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. <ΣΟ> είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση το, το, Την 1η Ιανουαρίου 2013 Δηλαδή τον πρώτο μήνα του το 2013 το το Θα βαθούν άλλα 23 Ναι. εκατομμύριας τράπεζες ναι. 48 Να πω ότι πάντα ο Ιανουαρίς ήταν ο χειρότερος μήνας Ξέρεις γιατί Εγώ <συσκάς> προσωπικά το λέω Ήταν τα, Χριστούγεν τα Χριστούγεννα το Δεκέμβρη Όπου γίνονται σπατάλες, αυτά Και, και μετά το Γενάρη έχονται όλοι λογαριασμοί μαζί για να τους πληρώσεις. Δεν ξέρω το, να... το θεέρετε. Θα σου το το πούνε 23 δισεκατομμύρια δηλαδή. δηλαδή, <συμφωνίες> δηλαδή, <συμφωνίες> που προφανώς είναι η συμφωνία που έγινε στο παρασκήνιο προκειμένου να δεχτούν να βάλουν στην επαναγορά τα, τα ομόλογα τους. Οπότε θα πάρουν 23 και άλλα ε, έχουν γύρω στα 25-26 δισεκατομμύρια δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Αν τα βάλουν στην επαναγορά και τα πάρουν με 30% αλλά ε, 6, 6,5 δισεκατομμύρια όχι, πάρα 7 δισεκατομμύρια θα είναι και άλλα 23 ένα τριαντάρι στην τσίπη από μια αυτή την χαρά. ιστορία μια χαρά είμαστε, ε. θαύμα θαύμα παιδιά μου, θαύμα ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω ε, Βεβαίως, ε, μας είπε, η έκθεση μας λέει ότι το κέρδος που θα έχουμε από τις διαφορές επιτοκίου και τις επιστροφές που θα μας γίνουν θα είναι στο τρομακτικό ποσό, πρόσεξε, ναι. κάθεσαι. Ε, εντάξει, είναι ε, το τρομακτικό το ποσό ναι, γιατί δεν ναι, είναι θέμα. Ναι. 600 εκατομμύρια ευρώ. Καλέ, ναι, να κάνουμε ανέροντας το βάσκο, 16... για 600 εκατομμύρια μιλάμε 600 τώρα. 600 εκατομμύρια, mm. δηλαδή, μερικές φορές λες, ας πούμε... Δηλαδή όλα αυτά γίνονται για 600 εκατομμύρια Ο Τρόικας και ο Σόρα ας πούμε πρέπει να έχουν τη διαλογική δηλαδή ο Τρόικας και ο Σόρα. Δηλαδή είναι... Τι να σου πούμε. Μα, καταρχή, να πάρει... δεν έγινε κανένας υπολογισμός ούτε από πουθενά τα νούμερα όπως τα καταλαβαίνεις δεν είναι... Δηλαδή, 600 εκατομμύρια... Δηλαδή. Απόφαση υπάρχει και 600... δεν έπιξε 800... κάποιος υπολογισμός Μα εκεί κάνουν τον υπολογισμό Είσαι, λέει 600 εκατομμύρια δεν κερδίσεις ρε φίλε Θα σου στο καινούριο χρέος του 2013, αλλά θα και θα κερδίσει 600 εκατομμύρια μέχρι το 2016. Κλήρωση του Λότωμα χωρίζει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε Όταν για... Όταν είχαμε ναι. Είναι, τρα... <κλήρω> Είναι τρομέρο πράγμα. Λοιπόν. Δηλαδή, θα μας αυξηθεί σε ένα χρόνο μόνο 43 εκατομμύρια το χρέος mm. και αυτή θα μας δώσω μέχρι το 2016, επιστροφήνται 600 εκατομμύρια mm. ο κηδής mm. Και μέχρι τότε πάλι δεν θα μας τα έχουν δώσει, γιατί κάτι θα έχει βγει, όπως καταλαβαίνεις. Φίλυτα. Γιατί τίπο... ε, ε, ε, ε, τιποτα τί... Τίποτα από αυτά που λένε δεν θα είσαι Ένα το στοιχείο από την έκθεση που βγαίνει, είναι ότι βεβαίως α, το 2015 και το 2016, mm. με τις τωρινέ προβλέψεις, θα χρειαστεί να πάρουμε 6,9 ή 6,8 δισεκατομμύρια προς τα μέτρα. Α, μπράβο, δώ, α, αυτό, αυτό. <laughs> Αυτό είναι η πρόβλεψη της Τρόικας ναι. Αν, θα... αν, α, αν α, πετύχουμε α, τους στόχους πράβο. Του που έχουμε θέσει τώρα δει. Το 13-14 ναι. ναι. Όποιος πιστεύει θα τους πετύχει τους στόχους Του αξίζει ένας τουρνάς το, το καταπληκτικό είναι ότι και να πετύχουμε τους στόχους Που σημαίνει ότι θα, θα έχει μείνει άνθρωπο ζωντανό Σε αυτή τη χώρα για να πετύχουμε τους στόχους, Και να πετύχουμε τους στόχους Σε δύο χρόνια έχει ήδη βγει το πακέτο των νέων μέτρων. Αυτό να συνειδητοποιήσουν αυτοί που μα ακούνε. Ναι, δεν είναι ότι αν δεν πετύχουμε του στόχου θα αναγκαστούμε να πάρουμε βέβαια. τα μέτρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο Από πάνω, πάνω, Όταν δεν πετύχουμε του στόχου θα σου πούνε, ξέρει τι γίνεται, πρέπει να πάρει 6,8 δισεκατομμύρια, θα πρέπει να πα τα διπλά. Ναι. Τόσο απλά. Έτσι, σε δύο χρόνια. Βεβαίω ένα καινούριο στοιχείο που βγήκε είναι η εκτίμηση το πώ πήγαμε τελείω Οκτώβρη με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Εσίως ξεπέρασαν τα 11,2 δισεκατομμύρια. Μπράβο μας. Και μετά λέμε ότι δεν έχουμε κατάρρευση. Καλό δόχητα, ανάπτυξη τώρα, η κατάρρευση. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να καταγράφουν ότι έχουν εισπράξεις 45, 46, 47 δισεκατομμύρια όταν έχουν έλλειμμα εισπράξεις 11,2 δις. Δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, μου είναι αδιανόητο αυτό Πώς βγαίνουν αυτά, τι λογιστική είναι αυτή. Ε, κοίταξε, είναι λογιστική, δεν τα εξηγούν όλα σε εμά ε, τώρα. Έχουν δικά τους εργαλεία. Έχουν δικά τους εργαλεία που θα εφαρμόσουν αυτή τη λογιστική. Είναι ουσία, εκεί πάντως Τον άνοδο, οφείλουμε να το ομολογήσουμε και δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ε, θα βγάλουν καινούργια ρύθμιση παράλληλα με το φορολογικό νομοσχέδιο, ρύθμιση των οφειλών, όπου θα πηγαίνεις με ένα δεκάρικο. Ναι. Όπω η γιαγιά πήγαινε κάποτε. Μια ζωή πάνω στα χρωστά και θα πρέπει να ξεπληρώνει. Να πηγαίνει η γιαγιά και λέει Τι έχει γιαγιά στο ποτοφόλι σου. Ναι, έχω ναι. μια δραχμούλα παιδάκι μου, Δόξα και δεν μπορεί να αυτή. Ναι. Έτσι θα πηγαίνουν. Ναι. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκατασταθεί, ναι. Βεβαίως, θα, θα σταματήσει η συσσόρευση ληξιπρόθεσμονων οφειλών. Αυτό που θα συμβεί, τι θα γίνει, είναι απλά. Να περιορίσεις, εάν πετύχουν οι ρυθμίσεις, mm -hmm. να περιορίσεις την εκτίναξη, την ανωδική τάση. Να την περιορίσεις, την ανωδική. Όχι να αν τις mm -hmm. ούτε να μειώσεις. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν να συσσωρεύεις τέτοιες λεξιπώσεις νοσοφιλές και να κάνεις σχεδιασμό προπολογισμού για, το, για έτος, ειλικρινά, τι να σου πω. Δηλαδή, βλέπω και εκείνο τον... Να... Ρε παιδί μου τον Χατζηδάκη ο οποίος πήγε στην Αμερική σε μια συνάντηση γερακιών και αρπακτικών της Ομογένειας γιατί δυστυχώς η Ομογένεια ναι. και τέτοιους δεν είχε μόνο ανθρώπους οι οποίοι σέβονται ε, τη, χώρα το, τη χώρα από όπου κατάγονται και κάνανε μια ημερίδα που τους έλεγε ότι η Ελλάδα μπήκε σε μια νέα ελπιδοφόρα εποχή και στο Bloomberg δίνοντας μια συνεργασία Για είναι στον εγκέφαλο τους κάνω μην τους δίνουμε τίποτα χάπια. Γιατί καλένε κανείς... έτσι όχι τους... με το να τρελαίνουμε μερικές φορές. Όσο και επαγγελματίες. Βγήκε και ναι. ένας γελίος τύπος ας πούμε ομογενής λεβίδης, λεβάκης λέει. Κάτι νέος. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός. Που λέει κάλεσε όλους τους Έλληνες να συνδράμουν λέει, στην επιτυχία του προγράμματος της α... στην Ελλάδα. Κλοτσές τον εγκέφαλτο. Στο κεφάλι τον τρώνε αυτοί στην Αμερική. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τέλος το δω, δεν πειράζει. Επειδή αυτός μάλλον κάποιος μαγειόρος λαμογεωτέpioς mm. είναι τύπος, τα παίρνει χοντρά, πολύ ευχαρίστως να πάνε να αγοράσουν οι ομογενείς, τα έντοκα γραμμάτια, να χάσουν και αυτοί τα λεφτά τους, να χρεοκοπήσουν και αυτοί. Και, το, την είχα κάνει εγώ του παπα παλιά, πήγε να κάνει ομογενειακό δάνειο με ομόλογα και είχα βγει τότε στα ραδιόφωνα, με καλούσαν και έλεγαν, άμα θέλουν να χάσουν τα λεφτά σας, πήγαινε ότι Αν το, όποιοι το αγοράσανε, ή θα το αγοράσουν τώρα, τώρα θα μπαίνουν στο κούρεμα και θα τα χάνουν όλα. Τα λοιπόν, δάκι. και τώρα με την επαναγορά ό,τι ναι. θα τους γεμίνει. Λοιπόν, κάντε το παιδιά, ακούστε το χατσιδάκι, κάντε το τώρα να τα χάστε όλα. Γιατί όχι. Ναι. Τα χάστε όλα, δεν πειράζει. Ναι, να είμαστε ναι, όλοι μαζί για κάποιο ναι, την Ελλάδα ναι. και τα λαμόγια που καλούν τον το χατζηδάκι να σας παρουσιάσει την εγκατάσταση. Και όταν του ξαναβρείτε στον δρόμο, όταν θα χάσετε τα λεφτά, mm -hmm. ξαναβρείτε τον δρόμο, μην αυτοτονίσετε. Απλά πήγε, πηγαίνετε και επισκεφτείτε τον στο σπίτι. Να του εξηγήσετε τι ακριβώ σας πουλήσαν. Και επειδή εκεί έχουν κάποιους άγριους τρόπους να εξηγούν καθότι mm -hmm. η πληροφορία είναι νόμιμη. Mm -hmm. Έτσι. Εξηγήστε τον κύριο Λεβίδη, Λεφάκι, Λεκάτι, Λεκαρδούλη, Λε... Λε Λε... mm -hmm. πώς τον λέμε αυτόν τον τύπο, α πούμε, mm -hmm. τι ακριβώς σημαίνει να σε λαμόγιο. Mm -hmm. Α πούμε με Έλληνες υπουργούς. Λοιπόν, το πέρα όμως από αυτό οφείλουμε να πούμε ότι η κοινωνία ασφαλάζει. Εμένα ονειπωσιάστηκα με ένα στοιχείο σήμερα το οποίο ήταν εντυπωσιακό. Είχαμε εκτίναξε 50% των φορέων HIV, δηλαδή 2. του γνωστού AIDS. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα από την εταιρεία. Που παρακολουθεί την εξέλιξη. Από το κελπνό, το. Όχι, Ο... από την. Καλό, Ο... δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, επίσημα από του γιατρού που παρακολουθούν την εξέλιξη, έχουμε την εκτείναξη αυτή λόγω λιτότητα, mm. γιατί λέει, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στου ανθρώπου, στα εξαρτημένα άτομα mm. που χρησιμοποιούν σύρυγγε, χρησιμοποιούν βέβαια λόγω κοψίματος επιδομάτων ιστορίε mm. και όλα τα πράγματα, χρησιμοποιούν σύρυγγε με... που είναι χρησιμοποιημένε και έχουμε μία εκτελεχά, τι μας νέζει, μας βάζει. Και η εκπόρνευση που θα είναι στα ύψη. Γιατί Σε πρέπει συνθήκες πρέπει. και καταστάσεις, έτσι, εντάξει, τώρα... Λοιπόν, ε, θα πάμε να βάλουμε ένα ωραίο κομμάτι και θα φύγουμε γι' αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα με το μήνυμα ήταν... του φίλου μας του Γιώργου από την Φιλανδία. Πριν από αυτό, να. πριν από αυτό, εδώ θα τέριαζε ένα παλιό τραγούδι του Τζαβέλα, το άκουω Χθε που έλεγε ε, για τον κύριε Παντελή και Πολύ, και θα το πάει. βάλουμε όμως μετά Πάντω να πω εγώ το, το στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Φιλανδία που μα λέει: Ξέρε με αφορμή που είπε για του Έλληνε που φεύγουν σε εξωτερικό. Ότι πώ τελικά βρήκα να δουλεύει ό,τι γυρίζουν. Ε, και το λέει... βρήκαμε τον Κι Παντερλίδη. Ωραία, Ωραία. εντάξει, θα ε, το βάλουμε τώρα που ταιριάζει. Λέει εδώ ο Γιώργο, ο φίλο μα από τη Φιλανδία. Από του Έλληνε που ήρθαν εδώ, στοίχημα δύο-τρει δουλεύουν και αυτή λάντσα και αποχωρητήρια. Οι Έλληνε πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να μείνουν και να ξεσηκωθούν. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να σε καλά, Γιώργο. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, εδώ μαζί σα, Παρασκευή σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτα... Το ιοντρεό, όπω λέμε, γιορτάζει πάτρα, γιορτάζει σπίτι. Όμορφο σπαρτά, Θα το χρησιμοποιήσω Θα το χρησιμοποιήσω εσύ, το κατάλαβε. Αντί να λε κακέ λέξει. Ναι, αυτό να μου Πάθε Πάτε στα σπαρτά. Όπω άκουσα μια πολύ ωραία λέξη, ε, ε, είδε εσύ πολλέ τουρνάρα και άκουσα και δεν θυμάμαι ποιο το είπε ο κύριος λέει στούρνος αυτός λέει που είχε ο υπερθετικό του στούρνου μάλλον τον λέει και το βρήκα πολύ ωραίο ο υπερθετικό λέει του στούρνου πάρα πολύ καλό αυτό γενικά είμαστε φιέστατος λαός να είχαμε και λίγο θάρρος παραπάνω να πρόμασταν ό,τι πρέπει καταρχήν ξέρεις ποιο το καταπληκτικό ότι γελάμε πάρα πολύ διακομονούμε δηλαδή ακούω αυτές τις στον κόσμο γενικότερα που διακομονεί την περίφημη δόση που έρχεται και ένα-ένα ένα τα στοιχεία βγαίνουν και τα λέει γελώντας, δηλαδή ε, γελάει, είναι αυτό το πικρό γλυκό βέβαια, έτσι ναι. λοιπόν και γελάει πάρα πολύ με, με όλα αυτά και λέω δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο λαό αυτό το γεσοφρήνικο Είναι όπως μου εξηγούσε ψυχίατρος ο κλινικός ψυχίατρος μου έλεγε πόση μεγάλη σημασία έχει το Κέλ και ο τρόπος της ομιλία των Ελλήνων αλλά και η δυνατότητα της λογοσοπλασίας τους ναι. τέτοια ναι. στην ηφειέ τους. Ναι. Το χιούμορ που είχαν πάντα ποτέ άρχιο ήταν το χρόνος ναι. που είχαν κλπ. Και αυτό εξέλιξε την ευ... ηφειέ τους. Στην ηφειέ τους την εξέλιξε. Το θάρρος τους δεν βλέπουν να έχει εξελίξει. Και αυτό το δράμα τώρα μπροστά μας. Μπροστά στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Λοιπόν όχι θα το βρουν το θάρρος. Εγώ πιστεύω πάντα βρι... βρισκόταν σε αυτό το λαό βρισκόντουσαν θύλακες έστω και λίγων ανθρώπων οι οποίοι mm. τραβούσαν με το τέλος έστω και αν Περνούσαν εμπόρε γιατί αν το καλώ μπορεί να έχουμε τι περισσότερε χρονοκοπίε στην ιστορία όλων των ευρωπαϊκών χωρών αλλά έχουμε και τι περισσότερε επαναστάσει σε όλη την ιστορία των λαών και μάλιστα με τη μικρότερη εθνική ιστορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το, το σύγχρονο ελληνικό έθνο έχει 182 χρόνια ελεύθερη ζωή. Τυπικά ελεύθερης, ναι. για να την υπερασπεστεί αυτή έκανε τους... τους περισσότερες παραστάσεις από οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαϊκό Λάο. Mm -hmm. ε, σήμερα διάβαζα ένα τελείως ηλίθιο κείμενο, γιατί πάω και τα το διαβάζω, δεν το μπορώ να καταλάβω. <Κι> ε, έχεις μετά ε, όπου σύγκρινε συγκρι... <laughs> την γαλλία, την ιτημένη Γαλλία του yeah. Βοναπάρτη, του Απολέοντα Βοναπάτη, το 1881, με την Γαλλία του σήμερα, με την Ελλάδα του σήμερα, που έλεγε ότι πρέπει να μιμηθούμε του Γάλλου και να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι Γάλλοι και έτσι γίνανε μεγάλοι και ιτήθηκαν. Ε, μάλλον ε, ε, συνδέψαν του Γερμανού στου δύο παγκόσμιου πολέμου γιατί βεβαίω μιμήθηκαν από αυτού πάρα πολλά καλά και έτσι δεν ε, ε, ξεμπέρδεψαν το να, να του πηγαίνουν και να του φέρνουν. Mm -hmm. ε, ήταν δηλαδή το, η Γερμανία μετά την ήττα του 1871 του Γάλλο-Πρωσικού πολέμου η Γαλλία στην ουσία έγινε ασφα... καρπαζότητας πράκτορας του Μπισμαρκ και της Γερμανίας, το... τον πρόσωπο της εποχής εκεί Και λέει να λέει ένας τρόπος λέει και η Ελλάδα. Δεν θα μπορώ. τώρα έχει γίνει καρπαζότητας πράκτορας Γερμανίας. Α, γιατί δεν μην για κάνουμε συγχυρή... ότι ναι, βεβαίως περνάει στα ψηλά καθότι ανιστόρητος, γιατί να, πε... να τα ξέρει αυτά, ότι η Γαλλία εάν δεν είχε την Παρισινή Κουμούνα το 1871 εάν δεν είχε την Επανάσταση δηλαδή που διέσωσε την τιμή και την ενότητα του γαλλικού έθνους mm -hmm. και αυτό δεν το λέω εγώ το λέει ένας άθλιος εθνικιστής, κρυπτοφασίστας και άκρος ρατσιστή που λεχότανε Καρλ Μάρξ mm -hmm. ε, ο οποίος έτσι έλεγε έλεγε ότι η Παρισινή Κουμούνα διέσωσε και διαφύλαξε την ενότητα του Γαλλικού Έθνου. Ναι. Γιατί η άφησα τάξη τότε, την εποχή εκείνη, διαλυόμενη, συντριβόμενη από τον γερμανικό ε, προσικο μιλιταρισμό, τι, τι έκανε, τα βρήκε μαζί του. Εάν δεν υπήρχε η Παρισσινή Κουμούνα, η επανάσταση λοιπόν, του Γαλλικού Λαού, με τη διαμόρφωση ενό νέου πολιτεύματο, έστω και αν ιτήθηκε εν, σε 75 μέρε, mm -hmm. Γαλλικό Έθνο σήμερα δεν θα υπήρχε αλλά μια ομοσπονδία αποσαφημένη στη γερμανική αυτοκρατορία. Αυτό θα υπήρχε. Γι' αυτό το πρώτο μας καθήκον είναι να ξεμπερδέψουμε όλους αυτούς. Δεν είναι διαφορετικά. Με μια διαφορά. Εμείς έχουμε και την ευκαιρία να τα καταφέρουμε. Γιατί τέλος πάντων έχουμε περισσότερες επαναστάσεις από ότι ο γαλλικός λαός. Παρά το γεγονός ότι η εθνική του πορεία είναι μεγαλύτερη και σε χρόνια. Παρόλα αυτά. Και το λέω γιατί μιλάμε για ένα λαό ο οποίος είχε και την επανάσταση και τι Εθνοσυνελεύσης για να μπορέσει να παράγει δίκαιο σε πρωτογένες επίπεδο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και περήφανοι για την ιστορία μας και βεβαίως και να μην το βάζουμε κάτω δηλαδή έχει δείξει η ιστορία ότι μπορούμε να ξεπερδέψουμε και από τα Σπαρτά ακόμα μπορούμε να ξεπερδέψουμε ακόμη και μας έχουν βουλιάξει μέσα και μας πατάνε στο στο κεφάλι μέχρι να βουλιάξουμε τελείως τα Σπαρτά λοιπόν μπορούμε να συμπρέσουμε και με αυτά δεν είναι δηλαδή ναι. ε, το, το έχουμε το έχουμε παιδί είναι αυτό. στο βιομά μας ναι. είναι τελείως. στο DNA ναι, μας Λοιπόν, ε, να υπενθυμίσω ότι ως τις δύο μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για τις πέντε διπλές προσκλήσεις. Θέατρο Α, ο Εχθρό του λαού, Στέφανος Λινέος. τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λινέο για τις πέντε διπλές προσκλήσεις σε μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά, σε μια πολύ ωραία παράσταση. Είναι σημαντικό αυτή την εποχή που... Μετάξει, ο καθένας έχει μεγάλα προβλήματα να μπορεί να του δίνεται η ευκαιρία να ξεφεύγει πόσο μάλλον έτσι, η τέχνη, η καλή τέχνη, οι καλές παραστάσεις είναι η γιατριά για την ψυχή μας. Λοιπόν, ε, γράφετε επαμ κενό τη λέξη παράσταση, το όνομά σας και αποστολής το 54344. Η κλήρωση το 5 διπλών προσκλήσεων μετά τις 2. Ε, να, α, να πούμε, να μην το ξεχάσω γιατί θα το ξεχάσω σίγουρα, το έχω τώρα μπροστά μου, ότι έχουμε τα εγκαίνια του νέου κέντρου διανομής Σταλίν στην Καλυθέα. Λοιπόν, οπότε είστε όλοι... Ε, συμμετέχετε δεν συμμετέχετε τα εγκαίνια είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο που θέλει να πάει και να γνωρίσει τον Αλλά είναι ο Χρήστος Αγγελτίδης είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται υπερκατανάλωση Λουκάνικου ε, αυτό θα, θα, θα ήθελα να θυμίσω κι εγώ ότι θα πέσει τσίπουρο και που αυτό μου μύριζε μένα γιατί είναι το πόγευμα κοίταξε τι έξυπνου έχουν κάνει ναι. το καταπληκτικό το κάνανε πρωί Απόγευμα, έξι ώρα λέει το απόγευμα θα πούνε μπλαμπλά λίγα πράσινα. Σε αντίστοιχη λίγο δημοκρασία τη θεέ και δεν γίνει χαμό. Όχι πω του εμποδίζει η δημοκρατία, όχι βρεθεί καλοκαιριού για τον ναι, ανταγωνό. Λοιπόν, αυτό θροβολο. Λοιπόν, το νέο κέντρο διανομής του θα λένε στην καληθία. Τα εγγύνα του είναι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, Ω, ωραία ευκαιρία και γιανα για έξοδο. εδώ. Λοιπόν, η διεύθυνση τώρα που, μπορεί, που θα πάτε είναι τσαμφού 14 και το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται δίπλα στην Εκκλησία της Ευαγγελίστριας, πίσω από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην Καλιθέα. Έξι ώρα το απόγευμα, ε, αύριο, πρώτη Δεκεμβρίου, αύριο, έτσι. Νοιαία, μάλιστα. Νομίζω ότι ίδια, την ίδια μέρα υπάρχουν και γέννια στο ήλιο, δεν είναι? Ελλήνη γραφείο να το είπαμε που, που μου έχουν ζητήσει, θα το ανακοινώσω γιατί θα, θα είμαι εγώ θα και εγώ. Θα το βρω, γιατί δεν το ξέρω, και... να πω αυτό που ξέρω, Εντάξει. μέχρι να βρούμε αυτό που λες, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει και ώρα κτλ. Να πω ότι ο Δημήτρης Καζάκης, την Κυριακή στις 11 το πρωί, έχει ομιλία στο πέραμα. Λοιπόν, Ήταν τι αίθουσα... που λέγαμε ότι θα γίνει στη Σαλαμίνα, αλλά τελικά είναι στο πέραμα. Ναι. ναι, είναι αίθουσα Δήμου Περάματος. Ε, στο, δημαρχείο. στο Δημαρχείο λοιπόν στο πέραμα στι 11 το πρωί τη Κυριακή. Λοιπόν τη Δευτέρα είσαι στην Πετρούπολη από ό,τι βλέπω στι 6 το απόγευμα. Ναι. Λοιπόν θα το πω από τώρα εγώ θα το πούμε και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης Εθνικής Αντιστάσεω 61 Πετρούπολη. Λοιπόν την Κυριακή στο πέραμα στι 11 το πρωί στο Δημαρχείο. Πολύ ωραία. Έχεις μια λαϊκή γειτονιά που αξίζει τον κόπο γιατί τέλος παντού έχει τη δική της ιστορία και είναι κρίμα να σήμερα mm. αυτοί που την εκπόρνευσαν τη γειτονιά και τώρα θέλουν και πολιτική εκπροσώπηση λόγω ελέγχου της νύχτας και του υποκόσμου. Λοιπόν, ε, ε, εγώ βλέπω το εξής να κάνετε. Θα πάτε το απόγευμα στην Καλιθέα να βγείτε τα τσίπουρα της Να δοκιμάσετε τα προϊόντα. Να δοκιμάσετε. Πρέπει λοιπόν, να γίνει μια δοκιμή προϊόντων. Λοιπόν, Άλλωμαι εντάξεις yeah. τι μαθαίνει αυτός ο... Τσίκης, το αστό, Εγώ θα το, θα το πω και ανοιχτά γιατί μου το είπαν από την καβάλα κάτι συναγωνιστές ναι. Να συναγωνιστές Την μια ιδέα πούμε, που είχαν μπορεί να το κάνουμε και, και εμείς δηλαδή σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες πρωτοβουλίες Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο ή το επόμενο Σαββατοκύριακο ε, Πάντως είχαν την φοβερή ιδέα φασολάδα και τσίπουρο ναι. Πολύ Η καλύτερο. μία ημέρα φασολάδα και έτσι μπορώ ναι. <laughs> Λοιπόν, στην καβάλα αυτό λοιπόν, Φαντάζομαι ότι θα μας πούν τα παιδιά ναι. ε, Επιπλέον να πούμε μια ακόμη πληροφορία Να μας στέλνετε αυτά Να, να μας τα... στείλετε τώρα, συγγνώμη 18, Επειδή μου στείλανε αμέσως το email Ότι το Σάββατο είναι τα εγγένια Ήλιονα ε, Αγιανάργη Ναι, ναι, ναι. Του το, το ΕΠΑΜ Ωστόσο, στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες Πού είναι τα νέα γραφεία γιατί, ε, γιατί, Και τι ώρα θα γίνουν τα εγγένεια Αφού γράφη, μας το παιδιά Στείλτε μου ένα email να δούμε την ώρα Και πού είναι και τα γραφεία Για να ξέρει ο κόσμος να έρθει Λοιπόν, ε, να πούμε ότι στην Αλία το ό,τι έμαθα Μόλις ε, ε, τελείωσε τετραήμερη κατάληψη ε, Δήμου και ΔΟΗ Και βέα της περιοχής Τελικά, επειδή μου κάθουμε και σκέφτομαι Πάρα πολλοί κόσμο με μερωτάει, ας πούμε, τι γενική πολιτική υπηρεία και τι, πώς αυτό θα γίνει και τα λοιπά. Ε, κοίταξτε, ανε, εγώ δεν, δεν ξέρω καμία αυτή τη στιγμή πόλη στην Ελλάδα, όπου τα δημόσια ακτήρια και οι υπηρεσίες δεν καταλαμβάνονται, είτε από τους εργαζόμενους και έβλετε. Mm -hmm. Τι θα λέγαμε να το κάνουμε ταυτόχρονα. Να γίνουν λοιπόν, όλοι μαζί, μαζί να τα καταλάβουμε ταυτόχρονα. Ναι. Και φανταστείτε να καταληφθούν όλες οι δόη της Ελλάδας μαζί με το, με το Υπουργείο Οικονομικών mm -hmm. και, τα Έχει, υπουργε... και τα άλλα Υπουργεία να, ας ναι. αφήσουμε τον κύριο Σαμαρά εκεί που του αρέσει να είναι στο μπαρμπεκιου του Μαξίμου και του mm -hmm. και τους άλλους να το κατηγορητήσουμε στη Βουλή τι θα γίνει δηλαδή δεν καταλάβουν πόσο χρειάζεται η υπόλοιπη οικονομία θα λειτουργεί κανονικά σε συνεννόηση με την υπόλοιπη κοινωνία δεν θα αποδείτε τίποτα ούτε ένα ευρώ σε κανένα έτσι αλλιώ θα έχουν καταληφθεί και θα mm -hmm. κρατήσουμε υποκατάληψη όλοι μαζί σα εννοεί όσο χρειαστεί όσο χρειαστεί για να διαλυθεί αυτό το σύστημα η κυβέρνηση το οποίο δεν χρειάζεται και πολύ ένα φου χρειάζεται ναι, δεν είναι και... λοιπόν στην δεν κατάσταση είναι που... Θέλω να πω δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό να το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα 246 δήμοι και υπουργεία σε κατάληψη δηλαδή τι είναι το α πούμε και δεν μου λέτε α και μια και το Φτάσαμε σε αυτό το δώσιο, μα ε, καταρχήν που έχουμε τηλέφωνο πέραν σταθμό, αν και είναι δύσκολο ας πούμε, να, να βρείτε γραμμή, ε, να πούμε το εξή τα παίρνετε τα μηνύματα, είναι λιγάκι δύσκολο να βγειτε στον, στον, στον αέρα, ναι. θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σε κάποια στιγμή αυτό ε, και το ερώτημα που μα ήθε είναι ε, από έναν mm. ακροατή ή ακροατία, δεν ξέρω, που είπε ανρώτη αν η αστυνομία. Είναι με το λαό ή με, τους λοποδίτες. ή με τους λοποδίτες. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο κουίζ. Εμείς το βάζουμε ως κουίζ στους ίδιους αστυνομικούς. Μπορούν κάλλιστα να απαντούν. Να απαντούν. <στο>... Με... <στο>... Όχι εγώ το μέρος. Ναι. Λοιπόν, και να μας απαντήσουμε ποιο το μέρος το είναι ναι. οι ίδιοι. Να μας απαντήσουν οι ίδιοι. Το να πούμε εμείς δεν έχει μεγάλη αξία. Αυτό που πεμετάει είναι οι ίδιοι. Ναι. Και, και ε, βεβαίω η πρώτη πράξη είναι να το δηλώσει. Η δεύτερη πράξη είναι να το κάνει πράξη. Έτσι δεν είναι. για να το κάνει πράξη ήρθε η ώρα και πολύ σύντομα θα έρθει και θα είναι και δίλημα προσωπικό στον καθέναν από εμά από και σε αυτού. Γιατί πλέον πρέπει να υπερασπιστούν τον λαό και την uh, πράξη στην, uh, όχι απλά να συμμετέχουν σε δηλώσει. Θα πρέπει να το υπερασπιστούν. Και γι' αυτό κιόλα ε, αξίζει τον κόπο αυτό που κουίζ ελεύθερα. Ελεύθερα λοιπόν εδώ απαντάμε. Ποια το μέρο στην αστυνομία με το λάδι τη Λουποδήτε. Εγώ πιστεύω ότι Α. κατά κύριο λόγο οφείλουν να απαντήσουν οι ίδιοι. Ε. οι ίδιοι. Και με την ευκαιρία μια και είχαμε πει χθε για εκείνη τη συζήτηση Μπράβο, για το... στην 4η Εθνοσυνέλευση. Για το Σύνταγμα από Παναστασίου. Ναι. Ωραία. Είχε πει ότι θα βρει να διαβάσει ακριβώ λίγο αυτό ναι. το. Η πρόταση λοιπόν ε, στη θέση του 13ου. Άθρο του Συντάγματος του Παπαναστασίου της Επιτροπής του Παπαναστασίου στην Ταρτή Εθνοσυνέλευση 37 άτομα άνθιμα με καλά είχε αυτή η Επιτροπή Να, η οποία ήταν η ε, προπαρασκευαστική του Συντάγματος έλεγε «Εν Ελλάδι ούτε, πολ... ούτε υπό του πολιτεύματος αναγνωρίζονται δικαιώματα εθνών επεμβάσεων ούτε υπό Ελλήνων υπηρετούνται αυτέ. Ο ξένιν κατοχήν, οπωσδήποτε υπηρετή σας, απόλυση την ιδιότητα του Έλληνος πολίτου, διώκεται ως προδότης και ούτε πολιτικός εγκληματίες αμυστεύεται, έστω και αν οι δεν έπαθων η απεκαταστάθη πρώτης δίκης η αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της επικρατείας». να το ξαναγεβάσουμε. <Κι> για, να το, για να το εμπεδώσουμε. Λοιπόν, η πρόταση ήταν για το <Κι> άρθρο 13. <Κι> εν Ελλάδη ούτε υπό του πολιτεύματο αναγνωρίζονται δικαιώματα άλλων εθνών επεμβάσεων ούτε υπό Ελλήνων υπηρετούνται τι άφτε. Ο ξένην κατοχήν οπωσδήποτε υπηρετή σα απόλυση την ιδιότητα του Έλληνο πολίτου <Κι> διώκεται ως προδότης και ούτε ως πολιτικός εγκληματίας αμοιεστεύεται έστω και αν η πατρής δεν έπαθεν ή αποκαταστάθη απεκαταστάθη πρώτης δίκης η αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της επικρατείας μάλιστα νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό έτσι, που εισηγήθηκε τότε αλλά δεν πέρασε ναι βεβαίως κοιτάξτε να δείτε τι βρωμιά έχει επεκτεί τότε η τέταρτη Εθνοσυνελεύση στην ουσία δεν ήταν Εθνοσυνελεύση, ήταν εκλο... εκλέχθηκε με διαδικασία ε, Βουλής mm -hmm. και λειτουργούσε ως υποκατάστατο του Βουλή ε, για από το, αν καλά, από το Γενάρη του 1924 μέχρι τη διάλυσή τη τον Σεπτέμβριο του 1925 που τη διέλυσε ο Πάγκαλο. Mm -hmm. Ο παππού mm -hmm. του mm -hmm. Μπαγκάλου mm -hmm. Ο οποίος έκανε την εταιρεία. Η οικογένεια έχει μια ιστορία. Ναι, έχει μια ιστορία. Να Υπάρχει μια διαφορά όμω. Ότι ο πάντα ο προπάτορας είναι και το αυθεντικό στοιχείο. Που έχει όλα τα καλά και τα κακά της mm. οικογένειας. Έτσι. Έχει και κάποιος καλά. Ο Πάγκαλος ήταν ένα εξαιρετικό στρατι, <σταλείο> στρατιωτικό. <σταλείο> ο οποίο βέβαια πρόδωσε τα πάντα. Έτσι. Και βεβαίω έγινε δικτάτορα και εξαφανίστηκε από, από τι σελίδε. Ή έμεινε η στάμπα αυτή. Λοιπόν, ο εγγονός του νομίζω γονός του, ναι. Ναι. δεν έχει καμία, καμία, μα καμία θετική ιδιότητα. Ήταν της προσκολλήσεως από την εποχή που έγλυφε τα πισινά, για να, τα χαμνά να το πω καλύτερα, της ηγεσίας του ΚΚΕ, για να τον κάνουν ένα μέλος της Κεντρίπης Τροπής για ένα βράδυ, για ένα βράδυ, μόνο και μόνο για να φτιάξουν συγχετισμούς και να κάνουν, για να πάνε στην περίφημη διάσπαση του 68. Έτσι τον κάνανε. Ένα βράδυ ένα πληρωματικό μέλος και φύγανε. Μια, μια ζωή έτσι ήταν. Μετά πήγε και γλύφε το Θοδωράκι, γλύφε ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Τον βάλουν σε θέσεις ιστορίες να, προ, να προωθηθεί. Ήταν βίος και πολιτεία αυτός okay. ο τύπος. Ε, το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι το εξή. Ότι η Επιτροπή που έχει γίνει, η 4η Εθνοσυνέλευση, προήθηκε την προκάλεσε η επανάσταση και το διώξημα μετά το κυριασμό του 1922 που δημιουργήθηκε η πραστατική κυβέρνηση πλαστήρα γονατά και έγιναν εκλογές το 1923 και έγινε τώρα, αυτές τις εκλογές από τους 370 αυτή θυμάμαι καλά ε, βουλευτές ή εθνοσύμβουλους οι 250 ήταν του Φιλεύθερου Κόμματος του Βενιζέλου ο, ρολ, ο λόγος που έγιναν ο, οι εκλογές αυτές ήταν μια από τις εκλογές βίας και νοθείας που έγιναν στον τόπο mm -hmm. και εκβιάστηκε άγρια ο πληθυσμό και εκμεταλλεύτηκαν και το γεγονός της μικ, μα, μικρασιατικής καταστροφής ώστε ή αντιβενιζηλική αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα α, που θα συμμετείχαν εκείνη την εποχή α, να μην πάρουν ισχυρή παρουσία. Πήρε όμως μια πολύ ισχυρή παρουσία περίπου 120 βουλευτές από Παναστασίου που ήταν το πιο δημοκρατικό κόμμα από τα καθεστωτικά κομμάτια τη εποχή, ο οποίο και ανέλαβε να φτιάξει το Σύνταγμα. Αλλά ο, ο Βενιζέλο, αν και σκημάτισε κυβέρνηση, δεν κράτησε παρά μόνο δύο ή τρει μήνε την κυβέρνησή του. Προσπάθησε να δημιουργήσει κυβερνητική αστάθεια, μόνο και μόνο για να εκβιάσει την Εθνοσυνέλευση να μην περάσει δημοκρατικό Σύνταγμα. Πάλεψε με νύχια και με δόντια να μην υπάρξει δημοκρατικό Σύνταγμα στην Ελλάδα. Και δει αβασίλευτη δημοκρατία. Γιατί είχαν διώξει το βασιλιά. Ο, στο, ο Παπαναστασίου συζητούσε αυτό το άθρο και το είχε αποδεχτεί η επιτρόπη του για να μπει mm -hmm. στο σχέδιο συντάγματος του Παπαναστασίου ωστόσο ο εκβιασμός από το κόμμα των φιλελευθέρων δεν το άφησε να περάσει γιατί δεν το άφησε να περάσει γιατί αν περνούσε ο πρώτος που θα είχε αφήσει ο Καμνί ως εθνοπροδότης με βάση το άθρο αυτό θα ήταν ο ίδιος ο Βενιζέλος για το ρόλο που έπαιξε στον εθνικό Διχασμό. Από λοιπόν, και εκεί ξεκινάει η όλη η ιστορία. Μετά όταν βεβαίω είδαν ότι το σύνταγμα του Παπαναστασίου ήταν πολύ δημοκρατικό για τα δεδομένα τη εποχή, έχουμε την Παγκαλική Δικατορία όπου από τη μια διαλύει την Εθνική και από την άλλη προετοιμάζει το έδαφο για το σύνταγμα του 26 του Παπαναστασίου δηλαδή με κάτω από την επιρροή και την επίδραση των φιλελευθέρων. Ο Πάγκαλ ήταν βενιζελικό. Να τα ξέρω, να τα. Για τα ξέρουμε αυτά. Είναι γνωστό, Έτσι, βενιζελικό αξιωματικό έκανε τη διάλυση μόνο και μόνο για να μην υπάρξει δημοκρατικό, δημοκρατικό σύνταγμα γιατί πάντα οι εθνοσυνελεύσει στην Ελλάδα παρήγαγαν τα πλέον δημοκρατικά συντάγματα που είχε όχι μόνο η ιστορία αλλά και η Ευρώπη την εποχή εκείνη. Θα το σου πολύ ωραία. Βενιζελικό αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και δημοκράτη. Όχι, όχι. Ήταν, πώ το λέει, ένα ιστορικό νομίζοντα ένα βορόνο. Δεν είμαι σίγουρο. Λέει το εξή. Η Ελλάδα παρήγαγε πολλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς δημοκρατικούς mm -hmm. Αλλά κανένας από αυτούς δεν ήταν δημοκράτης Όχι <laughs> ξέρεις κάτι γιατί στάθηκα λίγο Γιατί λέγαμε πολλές φορές χρησιμοποιούμε το εξή Αυτός λέγαμε είναι δεν είναι παπανδραϊκός Ωραία. Σημαίνει με το πρόσωπο Και αυτό μέσα του ξέρεις Το, το γνωρίζεις πολύ καλά Η πρόσωπολατρία Όσο και φυσικά το πρόσωπο τα λαντούχο να είναι και, δημοκρατι... και μεγάλο δημοκράτη μπορεί okay. να είναι αυτό το πρόσωπο, έτσι. Yeah. Αυτό μέσα του ενέχει πολλού κινδύνου και πρέπει να σε προβληματίζει όταν κάποιο yeah. δηλώνει ότι εγώ είμαι με το τάδε πρόσωπο. Yeah. Ε, yeah. Είμαι yeah. τσεπραϊκό, α πούμε, yeah. δεν ξεχωρίζω τσίλικο... yeah. yeah. σημερινού, yeah. κατα... σαμαρικός... yeah. με το σαμαρά, Σαμαρικός yeah. και πάντων, ξέρω, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και βλαμμένοι. Πάντα υπήρχαν. Λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να μα προβληματίζει όταν κάποιο το δηλώνει. Για, δημοκ... ε, για το πόσο δημοκράτη ε. είναι. Πολύ δε περισσότερο αν σου λέει ότι σήμερα χρειαζόμαστε ένα πρόσωπο. Ναι, εδώ είναι, έλα, που σου λένε, τα λαμβάνει τα μηνύματα. Ναι. Και, και γενικότερα. Εδώ σου λέει για επιτροπέ σωτηρία. Θέλω να πω. Θέλει μεγάλη ε. προσοχή, ειδικά σήμερα, μην την ξαναπατήσουμε όπω την ξαναπάτησε ο λαό μα, αλλεπάλληλε φορέ γιατί έκανε πολλές επαναστάσεις ο, ο ελληνικός λαός έφτασε στο σημείο, στη βρύση να πιει νερό πάρα mm -hmm. πολλές φορές στην mm -hmm. ιστορία του και πάτε την πάτησε έτσι mm -hmm. μεγάλη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του όπου η mm -hmm. ηγεσία αποκοβόταν από, mm -hmm. το, από το λαό και το κίνημά του και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα πρόσωπα mm -hmm. και όχι στο τι αντιπροσώπευαν από τα πρόσωπα Επένδυσε λοιπόν, στη, στη ιδέα, σε αυτό έχανε. που διακηρύττουν. Δεν Πώς θα την ξαναπαθήσουμε, πρόσωπο. λοιπόν. Mm. Δεν, οφείλουμε να μην ξαναπαθήσουμε. Mm. Όχι πως δεν υπάρχουν mm. άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μπροστά αριδες, να το πούμε, mm. έτσι. Mm. Ή είναι, πως να το πούμε, στο πρόσωπό τους, ας πούμε, αντικατερτίζεται ότι καλύτερο πιστεύει για τον εαυτό το λαός. Ναι. Mm. Και καλά κάνει και το κάνει, έτσι. Mm. Mm. Λοιπόν, και έτσι πρέπει να γίνει, έτσι κινείται η ιστορία. Αλλά άλλο αυτό, κι άλλο mm. Είναι άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Mm. Λοιπόν, και την πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο Ειδήσεων. Ε, άντε, για πέντε λεπτά ακόμα θα σας δώσω ένα περιθώριο, μέχρι να τελειώσει το δελτίο Ειδήσεων, ε, για τη συμμετοχή σας στις πέντε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Α, την παράσταση του Στέφανου Λινέου, ο εχθρό του λαού, ε, ΕΠΑΜ, και ενώ τη λέξη παράσταση, το όνομά σας και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη μέρα, για όσους εργάζονται, ξέρει κάποτε το λέγαμε και ήταν αυτονόητο. Ε... Ε... Ε... Εκπομπή Αρφάιψελ μαζί σας, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Πάστε, 2 και 2.30. Παρακαλώ τον άλλον Δημήτρη που μας ακούει να μας στείλει τη λίστα με όσους έχουν συμμετέχουν στην κλήρωση για τι πέντε διπλές προσκλήσει για το θέατρο Α και την παράσταση το Στέβαν Λινέου, του Στέβανου Λινέου, εχθρό του λαού, ώστε να κάνουμε την κλήρωση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Εσύ εκεί, έξω που μα ακούς και μα βοηθά. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι πριν από λίγο μου μιλήσανε και την εξή απορία. Είχαμε βάλει ένα κουίζ εδώ που ευθύθηκε στου αστυνομικού περισσότερο. Ήταν ερώτημα Κροατή. Τελικά, οι αστυνομικοί με ποιου είναι, με τον κόσμο ή με του λοποδίτε. Δεν έχουμε απαντήσει. Κατάλαβα γιατί δεν έχουμε απαντήσει Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε η, Τα παιδιά εκεί Της αστυνομίας και των ΜΑΤ Ήταν απασχολημένα Φτιάχνουν καγιανά τον ξέρω τα καγιανά αυγά και το μάτα, η αυτά Η δική προσφορά των εργαζομένων των ποέοτα. Τους τα στέλνουν και τα δύο μαζί Τους τα στέλν, ξέρεις. <laughs> Οπότε Εκεί στη διαδρομή ενώνονται αυτά τα υλικά Και ε, Όπως πληροφορούμαστε, Έξω από τη Βουλή είναι συγκεντ και υπάρχει αρκετή ένταση. Λοιπόν, θα δούμε που θα, πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, να πω τώρα, ε, επειδή το έχουμε αφήσει λίγο ανοιχτό για τα εγένεια ε, των νέων γραφείων του ΕΠΑΜ στο Ήλιο, ε, με πληροφορούν εδώ ότι είναι το Σάββατο στις έξι και στη Λεωφόρο Χασιάς και Πατρόκλου στο Ήλιο Οπότε... Το είπαμε και αυτό. Το Σάββατο το είπαμε. Επειδή ναι, έχω υποσχεθεί ναι. για αυτό το λόγο το ανάπανε. Ναι, γιατί έχω ναι, ναι. υποσχεθεί να και εγώ. Σε ενημερώνω λοιπόν. Πότε είναι. Ε, τώρα, ε, να πούμε, να σε ρωτήσω μάλλον δύο-τρία πραγματάκια. Ε, να πούμε ότι τη Δευτέρα, μάλλον, θεωρώ τη Δευτέρα, ε, μια και σήμερα δεν προλαβαίνουμε γιατί θα θέλουμε αρκετό χρόνο. Θα είναι εδώ ένα από του δικηγόρου μα και θα μιλήσουμε για τα δάνεια και όλα αυτά που θυμολογούνται για αλλαγέ στο νόμο Κατσέλη. Ναι, Είναι τα ανταλλάγματα ή μέρο των ανταλλαγμάτων που θα πάρουν οι τραπεζίτε προκειμένου να μπουν στην εθελοντική αγορά. Και θα Χαρίς. μπορέσει να απαντήσει σε κάποιε ερωτήσει σα. Φυσικά καταλαβαίνετε. Υπήρχε και ένα ερώτημα από του εργαζόμενου που είπαμε, εργαζόμενου τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, ναι, από του εργαζόμενου στα προγράμματα κοινοφελού εργασία στη Δυτική Μακεδονία που είναι τρει μήνε απλήρωτοι. Είναι τρει μήνε απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινοφελού εργασία ε, και αν μπορούν να κάνουν επίση εργασία. Θα έπρεπε να το κάνει ήδη. Δηλαδή μπορούν να κάνουν και πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα. Μην του αφήσετε σε χλωρό κλαρί. Αν και τα ζητήματα κοινοφελού εργασία πραγματικά, οι συμβάσει που υπογράφονται και ο τρόπο που γίνεται η απασχόληση είναι πρωτοφανή αλλά βρισκόμαστε σε μια ευνοϊκή περίοδο, διότι ακόμη και οι δικαστέ καταλάβανε το που οδηγείται αυτή η ιστορία, οπότε μπορούν να επιτελέσουν τον, το έργο του, ειδικά απέναντι στου mm. με αξιοπρέπεια, για αρμόζουσα αξιοπρέπεια για τον φυσικό δικαστή. Να πω στον φίλο το Χρήστο που μα στέλνει ένα μήνυμα, σε παροτρύνει να μιλά περισσότερο για τον Καποδίστριας πρότυπο κυβερνήτη. Νομίζω ότι και από αυτή την εκπομπή και από άλλε έχουμε αναφερθεί πολλέ φορέ. Έτσι. Ναι, βεβαίω και αυτό αντιφατική προσωπικότητα. Ναι, ήταν, απλά ναι. μιλάμε σε σχέση με ό,τι ποτέ είχε να πει. Από δε. το 1921 και μετά εννοούμε ναι. πάντα έτσι ότι. Επειδή, ο, επειδή δεν ήταν δημοκράτη ο ίδιο ο Καποδίστρια ναι. και επειδή προχωράμε τον Τζάρο, υπήρχε μια αρνητική αύρα στου ιστορικού τη αριστερά για το ζήτημα του, του Καποδίστρια, την οποία δεν συμμερίζομαι. Στην πραγματικότητα, η περίοδο του Καποδίστρια ήταν μια περίοδο που επ, επ, βοούσε mm. η, ε, η ανάγκη για επαναστατική δικατορία, mm -hmm. τύπου για κοβήνικη mm -hmm. δεν μπορούσε να βγει η Ελλάδα τότε σε εκείνη τη στιγμή να μπει σε μια ομαλότητα πολιτική και κοινωνική mm -hmm. υπέρ του λαού ε, και διεκδικώντας πραγματικά την ελευθερία της και την ανεξαρτησία της χωρί για τύπου δικατορία. αυτό το συναισθάντηκε ο Καποδίστριας mm -hmm. και με αυτή την έννοια η αναστολή του συντάγματος mm -hmm. της Τεσσ έχει βάση κατά τη γνώμη μου ναι. όμως για να γίνει πράξη μια διαδικατορία δεν γίνεται από μια ομάδα η ηγετική ομάδα ό,τι προσόντα ή ό,τι καλές, καλές προθέσεις και να έχει στην κορυφή του κράτους ή στην κορυφή της πολιτικής εξουσίας ναι. γίνεται από το λαό τον ίδιο και, ό, και ενώ λάτρευε το λαό οι Καποδίστρες φαίνεται από την αλληλογραφία του, από την απόλυτα κειμένα που έχουν βγει, από τις ματυρίες συγχρόνων του, αυτόν που τον είχαν γνωρίσει, όχι μόνο αυτόν που τον αγαπούσαν, αλλά και αυτόν που τον ειθεύγονταν. Υπήρχε μια λατρεία α, του Καποδίστρια προ τον λαό, τον απλό λαό, τους χωριάτε δηλαδή, τη εποχή εκείνης, και αντίστοιχα μια τρομακτική λατρεία στο πρόσωπο του, από το, τα πιο κάτω ταραστώματα του λαού, προς το πρόσωπο του συμπεριφερόταν περισσότερο με την οτροπία πατερούλη γιατί αυτό ήταν η κουλτούρα της και εποχής αυτό είχε bravo. Αυτή μπράβο, ήταν η κουλτούρα. Μπράβο. Εκεί μπράβο. ακριβώς έχασε. Έχασε. Και έτσι εμπιστεύτηκε ανθρώπους που ήταν πολύ περισσότερο ήταν απαταιώνες mm. χρειάστηκε να στηριχθεί σε, σε ανθρώπους όπως ο Αγουστίνος Καποδίστριας. Απαταιώνας ολκής δηλαδή. Λοιπόν που ήταν αδερφός του και μια σε άλλους γραφειοκράτες εποχής αυτό δυνάμωσε τα παράπονα και τα επιχειρήματα της αντίθετης πλευράς η οποία ξεσηκώθηκε με τι. Η αντίδραση, η μαύρη αντίδραση της εποχής, τι αίτημα είχε σηκώσει. Το Σύνταγμα. Ζητούσε Σύνταγμα. Η σύνταγμα. Εκεί που ίστια. μπορούσε να είναι. Ναι, ναι. Και είχε ως, ε, είχαν να αυτονομαστεί ω Συνταγματική. Ο Μικροδιώτα. Mm. Η Συνταγματική. Και ποιοι ήταν οι Συνταγματικοί, αυτοί που φέρνουν τον Άνθωνα. Mm. Και την απολιταρχία και, και συνεργαζόντουσαν με, με τι ξένε δυνάμει που θέλανε απολυταρχία στην Ελλάδα, μοναρχία δηλαδή στην Ελλάδα, για να εξασφαλίσουν τα δικά του βεβαίως Βεβαίω μέσου μοναρχικού υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν έντοιμοι, όπω για παράδειγμα ο ζωήδε που απέδειξε πω ο έντομο ήταν αργότερα στη δίκη του κουδοτόρνη. Okay. Ή για παράδειγμα ο κουραή, όσο κράτησε ο κοραή, βεβαίω ο κουρασ όμω δεν ήταν ποτέ παραστάτε του διακοβίνου τη Γαλλική Επανάσταση του έβλεπε με τρόμο. Ήταν γυρονδύνο, να το πούμε έτσι, στην απόψη του. Γι' αυτό και δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο, ούτε η επιρροή άσκησε σημαντικά στην επανάσταση τη εποχή εκείνη. Παρόλα αυτά όμω, αυτή την αντιφατικότητα τη ιστορική περίοδου που την εξέφρασε στο πρόσωπό του ο Καποδίστες, δεν μειώνει τις, την αξία του σαν άνθρωπο, σαν α, την ετοιμότητά του, την ακαιριότητά του, που πράγματι όχι σπανίζει. Λείπει παντελώ από το σύνολο των Ελλήνων πολιτικών που τον διαδέχτηκαν από σωστά. τότε μέχρι σήμερα. Στην στη, στη κυβέρνηση τη χώρα, πάντα μιλάμε έτσι. Ήταν μεγάλη τύχη το γεγονό ότι ο Καποδίστριας ήρθε εκείνη, εκείνη, ε, ε, στις δεδομένες συνθήκες στην Ελλάδα. Μεγάλη τυχία βέβαια το ότι δολοφονήθηκε. Ναι, ναι, Η τελευταία πράξη, τη, η τελευταία ευκαιρία που είχε να, πάρει την της, να πάρουν την εκδίκησή του οι φιλικοί από τους κοτσαβάσιδες. Γιατί οι φιλικοί χάσαν το παιχνίδι από την πρώτη στιγμή στην επανάσταση μέσα του. Εξοδίσαν του, βάλανε στο περιθώριο οι κοτσαμπάσεντε μαζί με του πριγκυποφαναριώτε που ερχόντουσαν σοδιδών ω εκπρόσωποι ξένων συμφερόντων, ξένων βασιλιάδων, ξένων αυτοκατοριών στην Ελλάδα. Και αυτέ οι δύο δυνάμει περιουθροποίησαν τη μοναδική προδευτική φωνή και δύναμη που υπήρχε εδώ στο ελληνικό έδαφος, ήταν η φιλική εταιρεία. Η φιλική με ομικολιώτα, το πούμε έτσι. Mm -hmm. Και οι, οι, ο ερχομός του Καμποδίστρα ήταν η μοναδική ιστορική ευκαιρία, η φιλικοί ξανά να έρθουν στα πράγματα και να δώσουν πνοή πραγματικής δημοκρατίας και ελευθερίας, όπως πραγματικά, ε, πώς να το πούμε, ε, το, όραμα τους, ήταν το όραμα του τουρία σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και τους φο... τρέμανε, του φοβόντουσαν. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή φόντουσαν να τους, ξε... να τους ξε... να μαζί τους, και φυσικά και με τη στατική φυσιογνωμία που α, εξέφραζαν τους φίλους που εξέφραζαν που τους φίλους που ήταν ο Δημήτρης Ουψιλάτης από την πρώτη από την πρώτη ηφροσυνέλευση που έγινε στην Πειραιάρο. Δεν ασχολούμαι όσο διαβάζω. Μου είχες πει ότι ε, προετοιμάζουν να, να πας στην Ιαπωνία. Ναι. Να. Εδώ τώρα βλέπουμε μηνύματα από τη Φιλανδία. Σε φέρνουμε και στη Φιλανδία, διαβάζω. Ε, λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι, να το, το ξέρω και αυτό. Ε, στο βαθμό που υπάρχει η δυνατότητα, θα δούμε. Να ναι, ναι, Παιδιά δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ε, μην, αυτό, αυτό πάλι δεν το λέω. Όχι λάθος, αλλά είναι αδυναμία. Ε, είναι αυτό που λέγαμε πριν με τους οτήρε, ε, Δημήτρης Καζάκης. θέλω ο κόσμος ότι επειδή διαβάζεις, λες την αλήθεια και φυσικά αγωνίζεσαι, ότι εσύ φτάνεις για να σώσεις, ε, ό, κάποιοι το θεωρούν σε μια έτσι στο μυαλό του, mm -hmm. ότι θα σώσεις την Ελλάδα από την υπερχόμενη καταστροφή. Λοιπόν, το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Θα, θα είχε γίνει, θα είχε συμβεί, ήταν κάτι τόσο απλό. Λοιπόν... Κοίταξε, σε αυτό, σε αυτό που μπορεί να είναι σίγουροι σίγουροι, πώ να το πούμε όσο mm. ίσω είναι, να είναι πολύ περισσότερο σίγουροι από οτιδήποτε άλλο στην ύπαρξή mm -hmm. του μπορεί να είναι σίγουροι είναι ότι από αυτή την ιστορία, από αυτό το δρόμο δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να το ξεδρομήσω. Αυτό είναι δεδομένο. Mm. Από εκεί και πέρα όμω τι αλλαγέ τι κάνουν οι μάζε. Δεν τι κάνουν οι προσωπικότητε. Οι προσωπικότητε βοηθούν, εκφράζουν, λειτουργούν καταλητικά αλλά ο κόσμος ο κόσμο κόσμος, ο κάνει στις... κόσμος. έστω και αν πολλές φορές στην ιστορία εκφράστηκε αυτός ο κόσμος μέσα από μία φωνή ή με ένα πρόσωπο okay. στο βαθμό που ο, ο, ο, ο, ο κόσμος και η φωνή η, η φωνή που το εξέφραζε αυτό είχε πλήρη συνείδηση αυτό του γεγονότος τότε τα πράγματα πηγαίναν καλά οι νίκες διαδέχονταν η μία την άλλη όταν όμως αυτή η φωνή ή το πρόσωπο ξεχνούσε ποιον αντιπροσώπευε το προσωπο ξεχνουσε ποιον αντιπροσωπευε η από σε ποιον οφείλει ή μάλλον ποιον οφείλει να εκφράζει σε κάθε στιγμή τότε τα πράγματα χανόντουσαν. Ο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση του Κρόμπουολ ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά εξέφρασε τα δημοκρατικά αισθήματα ενός λαού που, ξε, που, που ξεσηκωνόταν ενάντια στη μοναρχία ήταν η πρώτη μεγάλη δημοκρατική επανάσταση στα 1648 στη Βρετανία η μεγάλη πόλεμοι για τη δημοκρατία να ξεμπερδέψουν και όμως αυτός έχει και, ο, και, και σαν δικτάτορα στην πραγματικότητα το μόνο που έκανε, αν και κράτησε μια δεκαετία η εξουσία του, το μόνο που έκανε να μια χειρότερη μορφή μοναρχίας και πολιτικής κοιότησης μετά για την Βοτανία. Οπότε αυτά είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μα. Απ' τα δείγματα. Έτσι γιατί δεν γεννηθήκαμε. Δε σημαίνει... Υπάρχει μια ιστορία και μια εξέλιξη και πρέπει να το δούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οφείλουμε να παίξουμε ή όλοι ό, όποιοι από εμά α πούμε έχουμε διαλέξει αυτό το μονοπάτι να παίξουμε το δρόμο uh -huh. να το πούμε έτσι να επιλέξουμε το ρόλο, το ρόλο του μπροστάρι. Δηλαδή το γεγονό ότι δεν μα ενδιαφέρει αν έχει οπαδού ή δεν έχει οπαδού. Το θέμα είναι να κάνει το καθήκον σου. Και αν αυτό το ξέρετε σκεφτούμε ο καθένα μόνο με, του πάρει την, αυτή, την του. Ε, τότε θα δει για πότε θα παραχθούν χιλιάδε ηγέτε, πραγματικοί ηγέτε, με τη φυσική έννοια του όρου, δηλαδή με την έννοια των ικανοτήτων και του ταλέντου να ηγηθεί μια όλη okay. ιστορίας ιστορία. Ωραία. Γιώτα θα μα βάλει ένα ωραίο τραγούδι για να το χρησιμοποιήσουμε χαλή να κάνουμε την κλήρωση. Mm -hmm. Χάλι, όχι, αν τα ακούσουμε λίγο να προετοιμαστούμε για την κλήρωση εδώ, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να, να κλείσουμε, να μην ξεχάσουμε, να πούμε ποιοι θα είναι οι πέντε που θα πάρουν το, το εισιτήριο. Λοιπόν, από το 1 έως το 153 θα μου πεις 5 νούμερα. Ναι. Θα λοιπόν. σημειώσω εγώ εδώ. 5. Ναι. 12. Ναι. 14. Σαν να συμπληρώνω στήλη για τζόκερι, ναι. Mm. Ναι. 22. Ναι. Και 30. Ωραία, εγώ θα τα παίξω στην Κυριακή, την Κυριακή δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, διάβαλε λίγο να τα βρούμε. Λοιπόν, τους βρήκαμε τους πέντε τυχερούς, ε, Γιώργος Τζανής, Γιώργος Θεοδωρίδης, ο κύριος Παπακοστίδης, δεν έχω το μικρό το όνομα, ε, Μαρία Τζανουκάκη, Δημήτρης Λουτός, Τζανής Γιώργο. Γιώργο Θεοδωρίδη, ο κ. Παπακοστίδη, Μαρία Τζανουκάκη, Δημήτρη Λουτό. Αυτά τα πέντε ονόματα θα βρίσκονται στο θέατρο με την ταυτότητά σα. Είναι πέντε διπλέ οι έτσι, οπότε μπορείτε να πάρετε ένα άλλο ακόμα άτομο. Στο θέατρο Α, Στέβανο Λινέο, ο εχθρό του λαού. Ευχαριστούμε Γιώτα για, ε, για τα νούμερα. Εγώ τα κράτησα κιόλα. Είπα αυτά, μπορεί να είναι τυχερά να τα παίξω για τζόκερ. Με βαχάρι. Αν και ξέρει ποιο το πρόβλημα τώρα, τι σκέφτομαι. Λέω παίξει τζόκερ για τα κερδίσει. Θα τα πάρουν εδώ πέρα. Ούτε αυτό πια δεν πρόκειται. δηλαδή Ούτε θα τα πρόκειται. χαρώ. Μα μέχρι και να τα πάρω για να τα εισπράξω τι αλλαγέ θα έχουν γίνει δεν ξέρω. Μέχρι αυτό δεν πρόκειται να εισπράξω τίποτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν να πω, να επαναλάβω ότι την Κυριακή ο Δημήτρη Καζάκη το πρωί στι 11 θα είναι στο πέρα πέραμα στο Δημαρχείο. Χθε θα είμαι στο, όχι χθε, αύριο. Χθε δεν ξέρω πού ήσουν. Κυρία που ησουν αυριο λοιπόν το απόγευμα έχουμε. Ε, τα, ε, κάτσε, κάτσε τώρα, θα εγώ. έχουμε τα εγγένεια του, θαλή. του, του Θαλήν στις 6 το απόγευμα στην Καλυθέα Σαπθούς 14 Λοιπόν 6 το απόγευμα στην Καλυθέα το νέο θαλίν που ανοίγει εκεί και το αύριο πάλι το απόγευμα στις 6 και μισή τα εγγένεια των νέων γραφείων ε, του ΕΠΑΜ στο Ήλιο Λεωφόρο Χασιάς 83 και Πατρόπ Λοιπόν Διαλέγετε και παίρνετε. Έχετε διάφορα να κάνετε, να περάσετε το Σαββατοκύριακό σα ωραία, με κόσμο, αυτό είναι το βασικό, με ανθρώπου, να γνωρίσετε ανθρώπου, να βρεθείτε, να μιλήσετε, να συζητήσετε. Είναι πολύ βασικό. Έτσι, να διώξετε το φόβο σα, να μοιραστείτε yeah. τα προβλήματά σα, τι αγωνίε σα και προπαντός να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνοι. Και ότι δεν είστε οι μόνοι που αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα και αυτά τα θέματα. Ότι η πλειοψηφία. Ε, και τουλάχιστον πρίσκετε. προσπαθεί, ελάτε να δείτε τι φιλοξενία μπορεί να υπάρξει σε τέτοιε Ναι. Και, και συμφωνεί... όχι φιλανθρωπία. Αυτό, βράβο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κλείσω με κάτι του συναφιού μα. Δεν μπορούσα, θέλω να το πω. Οπωσδήποτε, πες. σε παρακαλώ. Έχουμε νέο πογκρόμ. Και ποιο το κάνει πάλι. Αυτό που είναι ο, ο, ο, ο πρωταγωνιστή σε αυτά τα πογκρόμ. Λοιπόν, ο, ο, ο πρώτο διδάξα. Πο, ο πογκρόμ δημοσιογράφων. <laughs> Τεχνικών και όλων αυτών. Λοιπόν, είναι ο κύριος όλοι μαζί. Αυτός που μας βγάζει να έχει δυθμίσει όλοι μαζί μπορούμε mm -hmm. και κάνει mm -hmm. αυτές τις εκστρατείες και μαζεύει φάρμακα, μαζεύει. Ο κύριος Αλαφούζος, λοιπόν, είναι ακόμα παγκρόμ, στην Καθημερινή και στο ΣΚΑΙ. Εθελουσία Έξοδο το ονομάζει. Okay. Είναι όλα εθελοντικά. Είναι όλα εθελοντικά. Τι τους λέει? Θα φύγετε και θα πάρετε την αποζημίωσή σα ή αν δεν φύγετε θα σα απολύσω χωρί αποζημίωση. Είναι τόσο όπλο. Και φυσικά όταν κάνει την εκαθάριση, καταλαβαίνει ότι αυτοί που θα μείνουν θα έρθουν και θα του μείνουν. Ελάτε τώρα να προάσουμε και μια ατομική σύμβαση. Προφανώ. Εντάξει. Λοιπόν, όπου δεν θα ισχύει αυτό ότι σα κατεβάζω μειώσχητα. Μι λοιπόν, παίρνατε χίλια, θα παίρνατε πεντακόσια και να λέτε και πάλι καλά. Λοιπόν, ο κύριο όλοι μαζί. Εδώ μου κάθετε, δεν μπορώ να δω το που το Πανάθηναϊκό. Λοιπόν, σταμάτησα να βλέπω... Ναι, σταμάτησα να, <σταμάτησα> να δουσκολούμαι ε, ε, με την ομάδα. να ξέρουμε κάτι ε, και η αγορά το ξέρει βεβαίω Γιατί ακούμε πολλά για το δημόσιο την Πάχα είναι, πως κλέβουν <σταμάτησα> λεφτά κτλ. <και> τα λοιπά. <σταμάτησα> ναι. Ακούστε, όποιος έχει κάνει σε μεγάλες επιχειρήσεις, έχει δουλέψει για αυτού τους μεγάλους προύχοντες, ξέρει πολύ καλά ότι το ελληνικό δημόσιο είναι κατ' εικόνα και, εικόνα, κατ εικόνα και <σταμάτησα> ομοίωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εάν πιστεύετε ότι είναι αναξιοκρατικό το δημόσιο δεν έχετε δουλέψει στο ιδιωτικό τομέα. Και δει σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Να δείτε τι σημαίνει αναξιοκρατία, πόσο πατάνε την προσωπικότητα, πόσο ισοπαιδώνουν, πόσο εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται όχι μόνο με την, μόνη, την οικονομική έννοια, με την ανθρώπινη έννοια. Mm -hmm. Έτσι. Και βεβαίως, να ξέρετε κάτι. Και είναι έτσι το ελληνικό δημόσιο, διότι έτσι είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες και δει οι μεγάλες του υποφάλλον Λα, mm. Είναι σε αυτό το επίπεδο διότι όλοι του ναι, όλοι του όλοι του <σφέρα> έχουν ε, η έννοια του παράνομου με τον νόμιμο πλουτισμό για αυτό δεν ισχύει. 5, δεν 4, υπάρχει Λοιπόν, να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, συνεπής στο ραντεβού μας, στη Μία το Μεσημέρι, εκπομπή ΑΕ πάλι κοντά σας, Παραδίδουμε σκητάλι τώρα, μείνετε εδώ στον Art.fm στους 90,6.